Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να μιλήσετε γίνετε στον ή ο... Μιλήστε, μιλήστε. Ναι, εγώ... Γιατί δεν μιλάτε, Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Ε, χαίρετε. Για χαρά! Ε, τι τι μου βλάκει, Ναι, αυτό ο ίδιο παλιό μπάγκαλο. Ότι τι περιμένει από τον μπάγκαλο, τα σοβαρά. Ξέρω εγώ, όχι. Δεν λε καλά, εμεί κάνουμε το σταυρό μα που συνεχίζει να βγαίνει κιόλα. Στα κανάλια. Ε, ναι, επειδή δεν, δεν τον έχω για σοβαρό, γι' αυτό λοιπόν. Και λυπάμαι πολύ για τον εαυτό μου που ψήψα... Α, το όριξε στο κουκί σου. Ναι, να μην το αναφέρω, γάμον. Μην το για... αναφέρει, δεν χρειάζεται να το αναφέρει. Το αναφέρω, όριξε εκεί που έπρεπε. Την αναφέρω και βρίσκω τον εαυτό μου τον ίδιο. Και τι θα βρει τον άλλον, τον εαυτό σου ίδιο. Ε, Ο άλλο ο Πανίβλακα για 30.000 ευρώ τι μας είπε χθε. θα τα βγάλει έξω. Για 30.000 ευρώ βγάλει τα λεφτά του έξω. Ναι. Ο δεν βρει ο Πανίβλακα. Ο Τι να κάνει και ο Άννη. Τρομοκρατεί με όσα έχει. Με 30.000 μπορεί να τρομοκρατήσει. Με 30.000. Ό,τι μπορεί. Κάπω πρέπει να απειλήσει κι αυτό. Δουλίτσα να γίνεται. Έλα, παλούρδο, σούφα τον κομμενάκι ο κριτικό. Παίζει με τον πόνο μου, παίζει. Πασκαλάκι εσύ, μα ρε. Δεν θες μια κυβέρνηση Δεν θα κάτσω να με πληγώνει Δεν θα κάτσω να με πληγώνει Πάνω που χώρισε λέω να Ήρθε η σειρά μου Πρόλαβε ο άλλος Θα πετάξω και εγώ το Παϊράκι μου Θα πάω σ' άλλη κανάρα Δάμα τον φίλο τέριφε για πάρη Ε όχι τζάβα πληρωνόμουν Τέλος πάντων Πήραμε πίσω και το πλεώνασμα Άστα άστα έλα γεια Γεια ήθελα να ρωτήσω όλους αυτούς Που χαίρονται για τον φίλο μου τον Σαμαρά, να μπορούν να καταλάβουν τι μπορεί να κερδίσει ένα εργαζόμενο, ένα άνθρωπο του Μόχθου, από αυτό που πήγε να διαπραγματευτεί. Μένα μου θυμίζει κάτι χοντρό, κιλαρά που τρώει από την υποτιθέμενη ανάπτυξη που θα έρθει Με ένα μεγάλο αστό, μεγάλο τραπεζίτη, και από κάτω εργαζόμενο, σαν σκυλάκι να κουνάει την ουρά του, περιμένουν πότε θα χωνέψει, να ρευτεί, και μετά να πετάξει ένα ξενοδόμα Εμεί οι εργαζόμενοι, ο, ο, ο, ο λαό δεν έχει να κερδίσει τίποτα όλου. Μόνο να του ανατρέψει. <συγνώμη, Συγνώμη τώρα, εσύ από όλα αυτά κατάλαβε ότι ο σομαρά διαπραγματεύτηκε κάτι. Α, μπραστώ. Όχι, εγώ φαντάζομαι για άλλου αυτού που νομίζουν πώ θα διαπραγματευτεί, το κάνει για τα Εγώ το είναι. μόνο που κατάλαβα είναι ότι μα έσωσε και θα μα βάλει από τα μνημόνια και θα το πουλάει κι όλα αυτό. Ότι εγώ σα έβγαλα από το μνημόνι, όχι ότι έλεγγε έτσι καλλιώσει, ότι εγώ σα έβγαλα από το μυμό. Και δεν δε είναι δε ότι θα, θα το αυτούς. πουλάει, είναι ότι κάποια χάπατα θα το φάνε κιόλα. Δεν θα διαφορεθήσω. κάτι αυτό όμω που θέλω να τον έσω, είναι ότι εμεί δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από όλου αυτού που λένε υπερασπίζονται την αστική δημοκρατία. Αστική δημοκρατία είναι τον τη δημοκρατία. Εμείς, ο λαός, τι έχουμε να κερδίσουμε από όλους αυτούς. Μόνο του ανατρέπουμε. Μόνο να του ανατρέψουμε, μόνο να του πατήσουμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια. ίδια. Για κάποια στιγμή απελπίστηκα νόμιζα ότι έπαιρνα στο μαξί Γιατί, άκουσες μου ρούτη κλαμμένο στη γραμμή. Όχι, με πέταξε έξω και λέω θα συνομιλεί ο κύριο Τσαμαρά με το Θεό, Λεώ και θα είναι απεισχολημένο. Καλέ, έχει άλλη γραμμή. Τι θα μιλάει στο κέντρο, θα μιλάει. Είναι το πορτοκαλί τηλέφωνο που έχει για του υπουργού και το ουρανί τηλέφωνο, γυναικείο χρώμα, που είναι για τον ουρανό. Μιλάει με το Θεό. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι σχετικά με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού μα, α πούμε, εκεί στο Βερολίνο. Για πε. διάφορα δελτία. Που λέγανε κάτι, λέγανε για γλώσσα του σώματος και η γλώσσα του σώματος και του κυρίου Σαμαρά. Εγώ, ρε φίλε, αυτό που κατάλαβα είναι ότι τουλάχιστον πάνω από 4-5 φορές είπε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαρκέλα και είχε βγάλει μια γλώσσα σαν παπούτσια και την έβιλε. Τώρα μου φάνηκε. Σου φάνηκε. Μου φάνηκε. Mm. Εντάξει, φίλε, μου. Εντάξει, μην Έλα, <laughs> Έλα, θέλω να κάνω ένα μήνυμα να στείλω στον Σαμαράκη και στον. Να, να πέφτω στον Άδωνη, το φίλο μου. Ωραία, έχει ανοιχτό το 3G. Yeah. Θα το στηρίζει με WhatsApp yeah. με τι, I message, τι. <laughs> ναι, ναι. Πε μου, παιδί μου, γιατί έχω και τα νεύρα μου. Πήγα σε το μακρύκα. Πήρα το iPhone το 6 και μου έχει γίνει Σαμαραμένη γέρου. Λοιπόν, άκουσε με. Εγώ μεγάλωσα ακούγοντα το Σαβόπουλο.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 Ο καθένα έχει τι δικέ του αναμνήσει. Την τούρτα μέσα. Συντροφεύει ο Σαββόπουλο με έναν τρόπο κάθε γενιά. Είναι βασικό κι αυτό να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον τη διαχρονικότητα του καλλιτέχνη. Πώ προσαρμόζεται σε όλε τις συνθήκε και όλα τα συστήματα. Να σου πω κάτι, του την είχα πει κάποτε σε ένα θάτρο Ότι το έβγαινε και έλεγε ότι ο Γιωργάκη είναι φίλο για κάθε Έλληνα. Ότι είναι ο δικό μα άνθρωπο. Έτσι έβγαινε στο Μέγα και έλεγε πριν βγει ο Γιωργάκη. Και το την τότε και μου μίλησε με τρόπο απεξιωτικό. τα, τα π Beep. <sweak>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 Αυτομάτεψε. Στου Αγίου Αναγύρου στην Εδιψό. Θρησκευτικό. Ωρε, μάνα μου, ωρε, μάνα μου. Τι να κάνει, Οι ανάγκη έτσι. πρέπει να βγουνε. Καταλαβαίνω, έτσι, θα κάνει και θρησκευτικό φίλε. γάμο. Έτσι, φίλε μου. Να σου έτσι, πω έτσι, και έτσι, σου έχω και πιο καυτό κουτσομπολιό, Πού θα γίνει έτσι, το, το γλέντι. Πού θα γίνει. Στη ριβιέρα. Ποια ριβιέρα. Ένα παραλιακό μαγαζί, όπου ακριβώ από πάνω είναι η βίλα τη μάνα τη θεία τη αυτά. Και τι είναι η Ριβιέρα, Ναι. Η Ριβιέρα είναι το μαγαζί που η μάνα τη κυθία τη τόσα χρόνια κλείνανε με καταγγελίε. Κατά. Έχει κλείσει η Ριβιέρα. <σχε> Πηγαίναμε εκεί πέρα, διασκεδάζαμε, ήταν το κέντρο τη διασκέδαση. Το κλείσει η μάνα τη κυθιά τη και τώρα πάει και κάνει το γάμο τη εκεί. Συχνά λοιπόν. Α, δεν σου είπα, θα είναι και ο Τσίπρας. Κάλε και αλε. Εκκλησία και δεν θα πάει ο Τσίπρα. <σχε> Σε πολιτικό δεν θα πήγαινε, έμαθε ότι έχει εκκλησία και θα πάει. Μπράβο, ευλόγησεν, το Αποστόλη, παραπλανείτε την κοινή γνώμη με τις ειδήσεις σα. δεν ασχοληθήκατε καθόλου Μα δεν βγάζουμε ειδήσεις εμείς, δεν... τώρα το καταλάβατε Είμαι αδερφέ, αλλά μην ασχοληθείτε με τον κοκό, τι φοβάστε τα μπροστινά των καλογύρων ή την πολιτική του. Έχουμε δεσμεύσεις, βασιλικές Έγα, Είμαστε κρυφοβασιλικοί, πλατήφιλοι του χειμώνα <ΣΣ>